Καταρχάς, παρόλο την λέγεται από ορισμένους μα είμαστε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο δύο Εμεί μα στη ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Μάτικη ομολογία διότι τον κατηγορούν πολύ το Τον λαφαζάνη. Το παραγιότη που χρησιμοποιείται τα ταξί Εσκάτο, για να πάει στο νομισματοκοπείο το οποίο θα σα πω γι' αυτό σε λίγο αν δεν το έχετε δει. Τον κατηγό είναι πάρα πολύ ότι είναι γιατί κατηγορία είναι ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, έλεγε όχι όχι, αλλά τελικά χθε που μιλούσε στι 200 το βράδυ στο Σκάι. Το παραδέχτηκε το ακούσαμε εδώ ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 3 με δεδομένο. ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Με δεδομένο ότι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπω το ξέραμε και τον είχαμε αγαπήσει πάρα πολύ το Γενάρη, ήταν το Πασόκ νούμερο 2. Άρα, ετούτοι εδώ είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 3. Εξού και το Σαρδάμα. Από τα ΡΟΜ, τα ΤΑΦ και όλα τα υπόλοιπα όμω, παρά το ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, κρατάνε ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο όμω και είχε πάρα πολλά καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι καλύτερο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίω, κρατάμε ό,τι καλύτερο από τι παραδόσει του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι καλύτερο θεωρούμε εμεί από τι παραδόσει του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τη διπλή γλώσσα την ασυνέπεια η οποία αποδείχνει ειδικά στην τελευταία φάση. Εγώ θέλω τον Τσίπρα, Πρωθυπουργό. Εγώ θέλω τον Τσίπρα, Πρωθυπουργό. Τον Τσίπρα, Πρωθυπουργό. Παρότι είναι ψευτρά, κοσπονιρούλης... που εμείς έχουμε ως προμετωπίδα είναι τη συνέπεια λόγων και έργων Μπράβο. εδώ είναι μια κλεισέ φράση την οποία την χρησιμοποίησε και ο Παναγιώτης Ινταφαζάνης, αυτό το λένε σχεδόν όλοι οι αρχηγοί κομμάτων, όλοι οι πολιτικοί οι βουλευτές, οι υπουργοί, όλοι το λένε ότι έχουν συνέπεια λόγων και έργων που δεν το λέει όμω κανείς από το λαό αυτό Μιλάνε οι ίδιοι για τον εαυτό τους αυτό το κλασικό που βλέπουμε, χωρίς βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι να μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό. Έχουμε γνώση, διαφορετική εμπειρία πια, άλλοι είναι, άλλα είναι τα λόγια, άλλα είναι τα έργα και αυτό που τους διακρίνει ασυνέπεια λόγων και έργων, πάντα τρώνε αυτό το πολύ κομβικό. Α, στα ενδιάμεσα του Λαφαζάνη και του Ινδικού τραγουδιού από μια ταινία που έχει πάρει και Όσκαρ, ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι προτιμάει τον Αλέξη Τσίπρα ω Πρωθυπουργό. Είναι ένα ψηφοφόρο, τουλάχιστον ένα βρέθηκε του Αλέξη Τσίπρα, με το ίδιο όνομα, κατά σύμπτωση, Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι προτιμά, θα το ξανακούσουμε αυτό γιατί είναι χρήσιμο, και δίνουμε και γραμμή αλλήμωνο, τον Αλέξη Τσίπρα ω προθυπουργό, από τον Αλέξη Τσίπρα ως συνεντευξιαζόμενο γιατί αυτό το μνημόνιο που έφερε ο Αλέξης Τσίπρας που δεν θα έφερνε κανένα μνημόνιο και θα καταργούσε τα δύο προηγούμενα γιατί λοιπόν αυτό το μνημόνιο που ήρθε τον, τον Ιούλιο και ψηφίστηκε 14 Αυγούστου είναι καλύτερο από όλα τα υπόλοιπα μας λέει ο Μπάμπης Ποιανού το μνημόνιο είναι καλύτερο τελικά Το σίγουρο είναι ότι το μνημόνιο τούτο εδώ είναι καλύτερα γραμμένο είναι λαϊκιστής ε, Είχε μια εσωτερική αντίφαση το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Λέει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης Αυτό το μνημόνιο είναι καλύτερο μας είπε ο Μπάπης, γιατί είναι πιο καλά γραμμένο ε, Δεν ξέρω αν διευκρίνεις σε τη γραμματοσυρά Το έχει τυπωθεί καλύτερα, έχει κενά, είναι πιο αραιά, δεν σε κουράζει την ανάγνωση. Τα μπολ, τα γράμματα, τίποτα από όλα αυτά. Μα είπε ότι είναι πιο καλά γραμμένο και ο ίδιο ο Θεοδωράκης λέει ότι ο, ο Σταύρο Θεοδράκη είναι λαϊκιστή. Πάλι ένα ψηφοφόρο, μιλάει για τον ηγέτη του και λέει την αλήθεια. Ε, στο τέλο ήταν ο Λαφαζάνη Παναγιώτης ο οποίο το έλεγε χτε συνέχεια στη συνέντευξη που έδωσε ότι είχε αυταπάτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είχε δύο. ακριβώ έτσι δύο τάσει στις απόψεις του, ήθελε να ισορροπήσει μεταξύ ευρώ, μεταξύ ρήξη, όλα αυτά που δεν μας τα έλεγε όμως όλο αυτό το χρονικό διάστημα που πάλευ ήριζα να γίνει κυβέρνηση. Το ακριβώς αντίθετο, βεβαίως, ναι, ήταν μια διαμορφωμένη τάση με διαφορετικές απόψεις στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά με τον τρόπο που τα είπε βράδυ, δεν μας τα έλεγε όλο αυτό το εφτάμινο και αυτό είναι μια κλασική απορία. Κοιτάξτε, δεν είναι εφικτό στην Ευρωζώνη να καταργηθεί το μνημόνιο. Ναι, αλλά και η τώρα με αυτό που μου λέτε όμως, είναι σαν όταν, να μου παραδέχεστε όταν, όμως, ότι τόσο καιρό λέγατε ψέματα στον κόσμο. Όχι, καθόλου δεν έλεγα ψέματα, διότι... Όχι, δεν λέω για εσάς, ως ΣΥΡΙΖΑ, ως όχι, συμμετέχον στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. ήταν η ήταν η αυταπάτη. <σομίως> <σομίως> <σομίως> <σο Πολλέ φορέ στην πολιτική ζωή υπάρχουν αυταπάτε. Υπήρχε έντονη αυταπάτη. Και αυτή την αυταπάτη, εγώ πάντοτε την φορά. <Τι> σε όλε τι συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα τα κομματικά όργανα και αυτό έβγαινε δημόσια. Γιατί και προσωπικά και η αριστερή πλατφόρμα δεν είχαμε ψηφίσει καμία από τι αποφάσει του ΣΥΡΙΖΑ από τη συνδιάσκεψη και το συνέδριό του μέχρι τώρα. Απλά στήριζε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και απλά συνέβαλε σε όλη αυτήν και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης όπως και άλλοι παρά τις όποιες άλλες προθέσεις σε αυτή την τεράστια απάτη που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ τη μεγάλη απάτη της μεταπολίτευσης όλοι ξέραμε τι ακριβώς σημαίνει η ΣΥΡΙΖΑ πόσα κόμματα είναι μέσα πόσε απόψει είναι αλλά και αυτοί έκαναν τα στραβά μάτια για να Έρθει η κυβέρνηση να πάρουν το 36% να αποκοιμήσουν τον κόσμο στα πολύ κρίσιμα του κόσμου, σε μια πολύ κρίσιμη και κομβική στιγμή με ένα μνημόνιο που υπήρχε ήδη τότε 4-4,5 χρόνια. Ή έχουν βγει και οι διαφημίσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ ωραίες. γενικώ οι διαφημίσεις των κομμάτων είναι ωραίες είναι το πιο ζωντανό κομμάτι αυτής της βαρετής κατά τα άλλα προεκλογικής περιόδου Η διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, θα την δείτε είναι αυτοί που δεν θέλουν καθισμένο τον Πρωθυπουργό, αλλά τον θέλουν όρθιο Πού όμως όρθιο Στις 20 Σεπτέμβρη δεν ψηφίζουμε αυτόν που θα καθίσει στην καρέκλη αλλά αυτόν που στέκεται όρθιο στην καρέκλα. Ξεμπερδεύουμε το αύριο, κερδίζουμε το παλιό ΣΥΡΙΖΑ Ένα που είναι πάνω στην καρέκλα. Τρυφογυρίζει όλα αυτή η καρέκλα. Θυμόσαστε μια ταινία με τον ποιητή Φανφάρα που ο Κωνσταντίνο Ξυπνά Βασίλειο, νομίζω έτσι λεγότανε. Τα είχε παίξει και έκανε τα κοκορίκο όταν άκουγε όλου του υπόλοιπου. Κάποια στιγμή ήταν πάνω σε κάτι καρέκλε. Αυτή ήταν η μικρή διαφήμιση γιατί υπάρχει και η μεγάλη εκδοχή τη. Στι 20 Σεπτέμβρη δεν ψηφίζουμε αυτόν που θα καθίσει στην καρέκλα. Αλλά αυτόν. Που θα στακέτε όρθιος. Στη καρέκλα. που θα στέκεται όρθιος; Στη καρέκλα. Θα στέκεται όρθιος. Στη καρέκλα. που στέκεται όρθιος. Στη καρέκλα. Πού στέκετε όρθιος; Αγκάκου. Νό κοσταδίνο που λέγαμε ηθιοπίος, πάνω στη καρέκλα. Και αυτός είχε σταθεί όρθιος, αλλά δεν είχε γίνετος ος ο δόρος, ήθελε να βδικίσει, τι χώρα μόνο ήθελε να γυρίσει πίσω στην Αργεντινή, ο Άρμος. Κάτι παρόμοιο και ο Τσίπρα όχι να γυρίσει, εδώ την Αργεντινή. Κάποια κοινά υπάρχουν μεταξύ ελληνικών ταινιών και ελληνικού σύγχρονου πολιτικού βίου και πρωταγωνιστών σωτήρων του τόπου με τον κλασικό τρόπο που σώζουν συνήθω του τόπου και του λαού με την έγκριση των λαών. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Αυτή την καρέκλα λοιπόν που κάποιοι θέλουν να είναι όρθιο εκεί πάνω ο πρωθυπουργό του, του βλέπουμε συνεχώ στα κανάλια. Είναι βιτσιόζοι όλοι αυτοί. Τον θέλουν όρθιο να τον ταλαιπωρούν ή να τον καμαρών όρθιο. Σε αυτή την καρέκλα και αυτή την καρέκλα απαρνήθηκε και τον και το ανθρώπινο δράμα ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Κοιτάξτε, εγώ θυσίασα την υπουργική καρέκλα, όπως τη λέτε, με το «όχι». Και ήξερα ότι το «όχι» σημαίνει ότι δεν θα ήμουν στην κυβέρνηση. Και αυτό που μας κατηγορούν είναι ότι ρίξαμε την κυβέρνηση, παρόλο που δεν έγινε έτσι βεβαίω. Λοιπόν, δεν λογαριάζουν καρέκλε. Hey, λοιπόν, Δεν λογαριάζει υπουργές χαρέκλες ναι. Τι λες τώρα Γεια σας Πού πάμε Νομισματοκοπείο κύριε Αυτός τελευταίος είναι ο Λαφαζάνης. Αν έχετε δει την διαφημισή του παίζει από το πρωί Στα social media Θα παίξει φαντάζομαι και στα Straight κανάλια Το βράδυ μπορεί να παίζει ήδη, είναι ένας ταξιτζής, σταματάει, είναι ένα χέρι που κουνάει με τον κλασικό τρόπο, παλιωμοδίτικο λίγο να σταματήσει το ταξί, αυτό το γρήγορο το ανυπόμονο, μπαίνει μέσα κάποιος κύριος, δεν βλέπουμε ποιος είναι, ρωτάει ο ταξιτζής που πάμε κύριε και βλέπουμε αμέσως μετά στην οθόνη το πρόσωπο του Παναγιώτη Λαφαζάνη να λέει στο νομισματοκοπείο κύριε ε, για να παίξει με όλο αυτό που είχε γίνει ο ντόρο τον τού που θα έκανε πριν δύο μήνες στο νομισματοκοπείο έτσι λοιπόν ε, με χιουμοριστικό τρόπο ε, παρουσιάζεται ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, δεν είναι τόσο καλός όσο καμένος στα, στην υποκριτική αλλά κάνει πολύ φιλότιμες προσπάθειες διότι αν δεν καταφέρουν να μετασχηματίσουν τον τόπο, να αλλάξουν τον τόπο να προσφέρουν κάτι στον τόπο τουλάχιστον ε, αυτό που είναι το σίγουρο ότι προσφέρουν στην τέχνη στον κινηματογράφο, στη διαφήμιση, τώρα τελευταία. Παρ' όλα αυτά να μείνουμε στην ουσία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, ότι παράτησε τις υπουργικές καρέγκλες, αν και ο μέχρι πριν λίγο καιρό αρχηγός του είχε πολλά κοινά σημεία με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Βλέπουμε ότι οι αντεργατικοί, οι αντιλαϊκοί νόμοι δεν ήρθαν για να σώσουν τη χώρα και την οικονομία. Ήρθαν για να σώσουν τα συμφέροντα των Ελλήνων επιχειρηματιών. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο πόλεμος που έχουμε είναι ένας ταξικός πόλεμος. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χταίνησε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο πόλεμος που έχουμε είναι ένας ταξικός πόλεμος. Θα μας σκοτώσουν, δηλαδή. Ο Λεωνίνας, εδώ που φοβάται ότι θα μα σκοτώσουν επειδή υπάρχει ταξικό πόλεμο και πολύ σωστά τα έλεγε ο Αλέξη Τσίπρα, αυτά έλεγε, πίστευε ο Λαφαζάνη. Όλα αυτά όμω όπω μα είπανε, μα λένε και ο ένα και ο άλλο, ήταν αυταπάτε. Δεν είχαν συμβεί και αυταπάτε όπω όλοι ξέρουμε είναι σαν τη βροχή. Εκεί που κάθεσε ξαφνικά πέφτει μια αυταπάτη, δεν τη δημιουργούν άνθρωποι. Δεν υπάρχει δόλο πίσω από την διασπορά ή καλλιέργεια η ανοχή μια αυταπάτη. Δεν υπάρχει ανοχή γενικότερων καταστάσεων η οποία είναι ενοχή και συνενοχή. Το Ξέρουμε από πριν ή αποδεικνύεται κάποια στιγμή, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τα χρησιμοποιούν με την ίδια ευκολία που χρησιμοποιούσαν και άλλα σχήματα. Στο μέλλον για να ξεπλύνουν ό,τι μπορεί να ξεπληθεί από όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που ζούμε. Τσίπρας και Σαμαρά. Ο Τσίπρας το είπε προχτές, ο Σαμαρά το είχε πει πριν 1,5 χρόνο. Η συμφωνία η οποία φέραμε λέει ρητά το δημοσιονομικό περίσσευμα κατά 70% θα πηγαίνει εκεί όπου εμεί θα αποφασίζουμε. Πρωτογενέ πλεόνασμα σημαίνει κάτι ακόμα. Ότι το 70% από αυτό, κατά 70% θα πηγαίνει εκεί που εμείς τα αποφασίζουμε, θα πάει για ελάφρυνση των αδικιών που έχει υποστεί η κοινωνία μα. Θα μπορέσουμε να ελοποιήσουμε μία από τι βασικέ μα δεσμεύσει που παραμένουν να ενισχύσουμε εκείνου που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και ύψει στην προτεραιότητα είναι να δώσουμε μια ανακούφιση στου χαμηλούς συναξιού. Και όσο πιο γρήγορα φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή, Και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα ενάμιση χρόνο από τώρα. Αυτό το συμφωνήσαμε και αυτό θα το κάνουμε από τις αρχές του 2014. Εδώ ακούσαμε το νέο να μιλάει σαν το παλιό, να λέει τα ίδια ακριβώς που έλεγε το παλιό. Και το παλιό να λέει αυτά που λέει και το νέο, διότι έτσι έχει αυτό χαρακτηριστεί και έτσι είναι το δίπολο μέχρι στιγμής στην πολύ επιτυχημένη Διαφημιστική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ παίζει με το παλιό και με το καινούριο. Με τη διαφορά ότι το καινούριο, σύμφωνα πάντα με του ίδιου, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει φέρει το πιο παλιό από τα παλιά που θα μπορούσε να φέρει, ένα μνημόνιο βαρβάτο κανονικό και χρησιμοποιεί ακριβώ τι ίδιε μεθόδου που χρησιμοποιούσε το πολύ παλιό τύπου μαυρογιαλούρου. Λέω άλλα, κάνω άλλα, τα δικαιολογώ με φοβερή ευκολία και ελπίζω να το. Κατά ποιή ο λαό για να πάμε στα υπόλοιπα. Α μείνουμε όμω λίγο στα ίδια, γιατί έχουν μια αξία. Αφού ακούσαμε ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν το 70%, όπω ακριβώ είχαν πάρει το 70% επί Σαμαρά, έτσι θα το πάρουν και τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχουν και άλλε ομοιότητε. Για να αφήσουμε πίσω τον φαύλο κύκλο τη λιτότητα και να περάσουμε επιτέλου μετά από πέντε χρόνια σε έναν ενάρετο κύκλο βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη. Είναι αυτό το οποίο να ονομάζουμε ενάρετο Κύκλο. Όταν επιληθεί το χρηματοδοτικό πρόβλημα και αποκατασταθεί η ρευστότητα τότε θα είναι το πραγματικό momentum για την ελληνική οικονομία Σε ευχαριστώ Βανίγε Και τότε θα γίνει το μεγάλο άλμα προς τα μπροστά Για να πετύχουμε το μεγάλο άλμα στο αύριο <Το> Μια, Εδώ υπάρχουν και διαφορές Ο ένας είπε μπροστά, ο άλλος είπε αύριο πρέπει να το επισημάνουμε Υπάρχει ε, ο ΦΠΑ, ο οποίος έγινε 23% Στην ιδιωτική παιδεία έγινε, δεν έγινε, θα γίνει ένα μπέρδεμα εκεί, και στα μοσχάρια, στα κρέατα. Λοιπόν, ερωτηθεί χτε στη συνέντευξη τύπου Αλέξη Τσίπρα για την παιδεία, που είναι το όπλο τη νέα γενιά και η λύση για το αύριο και όλοι επενδύουν σε αυτήν. Έδωσε απάντηση και έμπλεξε αυτά τα δύο: Την παιδεία με το κρέα. Εμεί λοιπόν θέλουμε να προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση αυτού του μέτρου, βρίσκοντα όμω ένα ισοδύναμο. Και δεν μπορεί να είναι το ισοδύναμο να πάμε 23% το ΦΠΑ στο Βοδινό, στο Μοσχαρίσιο κρέα. διότι όσο επόδεινο είναι για κάποιους οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα και στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, τόσο επόδεινο είναι όμω και οι εκατομμύρια ανθρώπους που πρέπει να ταΐζουν τα παιδιά τους Μοσχαρίσιο κρέα. Όλα μαζί. Πώ του ήρθε τώρα να μπλέξει την παιδεία με το 23% και με το Μοσχαρίσιο κρέα το γύρω τα σουβλάκια που είχε δώρο. Το προηγούμενο μήνα αυτό γνωρίζει. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα. 2.11.208.200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Ξέρετε ποιο απαντά εκεί και σα περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία γιατί του λείψατε. SMS στέλνουμε στη διεύθυνση. Όχι, δεν είναι διεύθυνση ακριβώ. Γράφουμε real. Και no. το μήνυμά μα και στο 54% μπορεί να θεωρηθεί και ω διεύθυνση. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η εξή. Studio papá, Εκεί δεχόμαστε mail. Ο Νίκο Απρανίτη ρυθμίζει τον ήχο. Και εντό λίγων λεπτών μετά τις πρώτες διαφημίσεις είμαστε εδώ. Διότι όσο επώδυνο είναι για κάποιους οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα και στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, τόσο επώδυνο είναι όμω και για εκατομμύρια ανθρώπους που πρέπει να ταΐζουν τα παιδιά τους, με χαρίσει ο Έλα δούμε, η μαράκι. <σμήλωση> Έλα δούμε, η μαράκι. Εγώ θέλω τον Τζίπρα Πρωθυπουργού Τι λες τώρα Παρότι είναι ψευθράκος, πονηρούλης Και ο Θεοδωράκης είναι λαϊκιστής Καταρχάς Παρ' όλο τι λέγεται από ορισμένους Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Και σίγουρα είμαι φοβάστε αλλά μάλλον δεν θα ξεμπερδέψετε τόσο εύκολα από μένα. Τι λες τώρα. Γεια σας. Πού πάμε? Νομισματοκοπείο, Νομισματοκοπείο, κύριε. Κι εγώ το έχω πει καθαρά, ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα δυστυχώς δεν κατάφερε να γίνει νέο κόμμα. Υπήρχε ένα κόμμα μέσα στο κόσμος Χαρίσιου προχώρησουμε είμαι... μία κουβέντα παρακαλώ είμαι πρόθυμο να κάνω σεμινάριο και να εξηγήσω ωραία ποιος είναι πρόθυμο να κάνει σεμινάριο και να εξηγήσει είναι ο τη Λεωτσάκος από τη ΛΑΕ είδαν στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρότινος Γενικώ τρώει τα τελικά σύμφωνα, τρώει κι άλλα και τα μεσαία ενώ σύμφωνα, τον παρακολουθούμε κατά καιρού, αλλά ήταν ωραίο εδώ στο Σρόιτερ που θέλει να εξηγήσει ότι είναι πρόθυμο να μας εξηγήσει να μας κάνει και σεμινάριο, η διαφήμιση του Καμένου, είναι αυτή που μέχρι να βγει του Λαφαζάνη κυριαρχούσε ε, στην προεκλογική περίοδο, και στα παραπολιτικά και στα πολιτικά. Συμπληρώθηκε, γιατί και εμείς χθε μετά δώσαμε τη νέα της εκδοχή, τη συμπληρώσαμε λίγο γιατί τοποθετήθηκε και ο Αλέξης Εσείς τι πάθατε Ο μικρός Έσπασε τα αριστερότα ρι*** μικρός είναι θα μάθει Τελικά δικαιώ έχεις Είδες που τα καταφέραμε Ναι Το κολλήσαμε Ερώτηση Παρακαλώ Και τώρα πώς θα γραμπήκω Θα σου δείξω πώς θα γράμπεις το ίδιο καλά Και με το δεξί Κύριε Μπορείτε να με βοηθήσετε Έλα Αλέξη, Αλέξη, τελείο, Αλέξη όλα. Εγώ το βρήκα συμπαθητικό το σποτ. Και να επισημάνω ότι το αριστερό μου το δεν είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ευτυχώ το διευκρίνησε αυτό χτες στη συνέντευξη της Θεσσαλονίκη, Οπότε νιώθουμε όλοι μια ηρεμία που τουλάχιστον οτιδήποτε αριστερό πάνω στο τσίπρα λειτουργεί σωστά. Ανακοινώσει: Υπάρχει Αθήνα, υπάρχει προεκλογική περίοδο, αλλά υπάρχει και η Πολύ, όπω ξέρετε, και προηγείται. Γενικότερα είναι κάτι ιδιαίτερο. Σήμερα λοιπόν το βράδυ εκεί στην πλατεία που γίνεται η παρέλαση, ή η πλατεία Ηρώων, ή η πλατεία Φλέμινγκ, όπω είναι το επίσημο όνομα, πλατεία που γίνεται η παρέλαση, τη λέμε όλοι. Εμείς εκεί στι 8 μιλάει η Αλέκα Παπαρίγα, κουκουέ, επικεφαλή του ψηφοδελτίου Επικρατεία. Στι 8, στη συγκεκριμένη πλάτη, ακολουθεί μετά από όλα αυτά, Λαό.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 Ναι. Καλώ ήρθε, Αποστολή. Έλα, καλώ σε βρήκα, τι γίνεται. Να σε καλά, Αποστολή Παναγιώτη, είμαι. Γεια σου, Παναγιώτη, τι ψηφίζουμε. Τι <σίλω> <σίλω> ψηφίζουμε. Άστα, <σίλω> έτσι. <ε>, ψηφίζουμε <σίλω> Α, ε, ψηφίζουμε... <σίλω> αυτό που ψηφίζουμε χρόνια, το σιγουράκι. Το σιγουράκι, <σίλω> πασοκάρα, φίλε, που δεν αλλάζει ποτέ. Όχι, ρε. Ό,τι και να γίνει, το πασόκρι είναι δίπλα μα. Πάνω μα, κάτω μα, μέσα μα. Μακριά, μακριά, μακριά από αυτά. Μακριά. Έλα τώρα μακριά. Μόνο το ΚΚΚ. Τι ΚΚΚ. Αυτά τα λέει και ο Μητρόπουλο. Τι πάει να πει. Θα ψηφίσει ή ότι αυτό που ψηφίζει ο Μητρόπουλο. Έλα, Παναγ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 Από την Κολοτούπα στο Σφυροδρέπανο. Μιάξε <Ρι> της ποσιά δρόμος. Ναι. Έφερε λέει τρεις φορές ο... ο Αλέξης Ναι, ναι. Πώς ξαναγύρισε δεν είπε. Είναι σαν τις γκόμενος, ξέρεις, να αρχίσουν, λέει, δεν μπορώ αυτό. παιδί. Το έχω αυτό. Τώρα κάνει α... τη μουτρού, Βρήκε ο Ευρωπαίου να πάει να κάνει τη μουτρού. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, την τέταρτη όμως ανακαλύψει ότι από μπροστά ήταν Παρθένα και από πίσω Έμα δεν έχει τώρα μούτρα, μούτρα, μούτρα. Του γυλάει, το δίστη, σε Μαγκόνη". κάπου, δεν ανάσα. Oh. Και κάπως έτσι σπάνε τα αριστερά χέρια, όπως λέει και ο Καμένος, και θα μάθει να με το δεξί. Έγραψε ποτέ ο Λέξει με το αριστερό χέρι. Πλάτο χέρι του έσπασε. Το, με το δεξί υπόγραψε. Α το αριστερό είναι κουλό του. Φύγει ολέα ολέπε σου. Να ήταν, η λέω μόνα. μόνο. Τι τρομακτική δικαίωση, δυστυχώ ήταν αυτή για τον Καλαμούκη και το Κουκουέ με το ΣΥΡΙΖΑ. Άστα. Ναι, ναι, εντάξει, ξέρει, μα φωνάει πάρα πολύ γιατί μα φωνάει, γιατί εμεί το συρίξαμε και τον πιστεύαμε. Εμεί έπρεπε και εμεί να έχουμε κάτι να με κρίμα είναι. Έχω να λέω τουλάχιστον και εκεί πέσατε λίγο έξω ότι κάποιοι προτιμήσαν να χάσουν τι θεσύλε του και τα υπουργία και να μην χυπήσουν μειώσει μισό και συντάξεων. Καλά, μην του δούμε αυτού του κάποιου τώρα να κάνουν κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, δεν νομίζω, μετά εντάξει, λέω ότι δεν έχει τίποτα. Μετά πάσα και σε ένα βουνό και πέφτη. Καλά, υπάρχει αλήσει πριν το βουνό, τέλο Σωστό. Δηλαδή στο βουνό δεν είναι μόνο για να πέσει. Ναι, έχει δίκιο. Όποτε το, το πολύ σωστό που είχε πει ο Θήμιο κάποτε για το Στρατούλη όταν ο καημένο μπέρδευε και προσπαθούσε να τα βγάλει σωστά ήταν ότι ο στρατούλι είναι τόσο αγνός και τόσο αθώος που πραγματικά τα πιστεύει αυτό. Οι άλλοι δεν θα τα κάνουν Τουλάχιστον ο στρατούλι, ο Λαφαζάνη και κάποιοι άλλοι φάνηκαν ότι έχουν ακόμα μια εντυμότητα. Ελπίζω να μην γίνουν και αυτή θα τον πιαστικό είσαι και εσύ βρέα γόρι μου. Πιαστικό. Ο Καλαμούκη, μήπω τη φίλησε Σίριζα, γιατί την παρασκευή τον άκουγα πολύ αγριεμένο ρε Τι έχει Εσύ με τα κουκουέ και αυτά που λέει. Αυτά τα λέει για τον κόσμο. Άμα νιώθεις όμως προδομένος και τον έχει ρίξει μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Ετσατή μετά. Όσοι τον πέντε, έχει ρίξει ο πέντε, ο, ο, πέντε, ο πέντε, Ναι. Πέντε, τον έχει ρίξει ενό στην κάλπη. Όχι τον έριξε ο Λαφαζάνης. Δεν πιστεύω να τον ακούω τίποτε, λα... λαφαζάνη, δεν ξέρω, Αλλά δεν πιστεύω να τα γυρνά, Θα κάπου. Α, α, θα βγείτε στο κουρμπέτι και κάτι θα βρείτε. Κάτι θα βρείτε. Υπάρχουν έτοιμε λύσει. Καλά, εμεί ευκαιρία ψάχνουμε να, βηθώ, να βγούμε στο κουρμπέτι. <laughs> Γι' αυτό πάμε σε αυτού, γιατί ξέρουμε ότι με την πρώτη ευκαιρία σε βγάζουν στο κουρμπέδι. Αναρωτιέμαι πώς έχει μούτρα και βγαίνει, δεν νιώθει η ντροπή. Ποιο, Ο Τσίπρα. Ο Τσίπρα παιδί μου ξαναπήγε στην Κυσαριανή και δεν τράπηκε. Ναι, ξαναπήγε Πήγε στην Κυσαριανή μέσα και μίλησε και δεν σηκώθηκαν τα κόκαλα να το χτυπήσουν. <ψουλίγει> Ναι. Είπε το Τσίπρα ότι συμβιβαστήκαμε, αλλά δεν είμαστε συνδυασμένοι. Ναι. Σε αυτή τη φοβερή σκέψη μπορούμε να αλλάξουμε το ρίμα, α πούμε. Τι να αλλάξει. αυτή τη σκέψη δεν μπορεί να κάνει καμία παρέμβαση. Πούμε, κρεμαστήκαμε, αλλά δεν είμαστε κρεμασμένοι. Α, σωστό και αυτό. αλλά δεν είμαστε σκοτωμένοι. Ή γαμμβαστήκαμε, αλλά δεν είμαστε γαμβανοί. Α, μπράβο. Χρεοκοπήσαμε, αλλά δεν είμαστε χρεοκοπημένοι. Ακριβώ. Παίζουν πολλά. Δηλαδή, αν αρχίσει κάποιο τη μαρκακία, μετά είναι γαϊτανάκι. Δεν σταματάει. Παρ' όλο λέγεται από Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 Δίνει και συνέντευξη αυτή την ώρα πάνω στην Θεσσαλονίκη Ο Παναγιώτης Λαφατζάνης είναι δίπλα του και η ζωή Εκεί μίλησε και η ζωή Δεν ξέρω αν θα απαντάει και η ζωή στι ερωτήσει, Αλλά πάνε μαζί και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό Ως θέαμα, ως όραμα, ως όραμα Ε, πολλοί πολιτικοί έχουν πει την αλήθεια σε αυτόν τον τόπο και σε αυτόν τον λαό ο Καραμαλής, ο Κώστας ο Σαμαράς, ο Τσίπρας τώρα το λέει και ο ίδιος μπας και το πιστέψει αλλά ε, αυτός που θα ακούσουμε τώρα την έχει πει εδώ και 16-17 μήνες νομίζω δεν θυμάται και ο ίδιος μπορεί να και 18 αλλά γενικότερα έτσι όπως θα το ακούσουμε νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος Είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι ο Θεοδωράκης είναι λαϊκιστής <ΣΣ> Μπορεί να είναι ένα από τα συντομότερα ανέκδοτα της προεκλογικής περιόδου. Ο άνθρωπος που υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες και πήρε μόνο 35% λέει για μας που 16-18 μήνες λέμε μόνο την αλήθεια. Μπράβο! 16-18 τελικά δεν είχε το 17 λένε μόνο την αλήθεια. Δεν λένε την αλήθεια, λένε μόνο την αλήθεια. Ό,τι άλλο... Ε, νομίζουμε ή έχουμε αισθανθεί δεν ισχύει, λένε μόνο την αλήθεια. Πάλι ένα μιλάει για τον εαυτό του και είναι αυτό πολύ καλό στην τομέα τη ψυχολογία γενικότερα και του ψυχοθεραπευτή. Γιατί ένα το κρεβάτι ψυχοθεραπευτή είναι η Ελλάδα, μην πάει ο νου σας. στο καλό. Τσίπρας, Αλέξη Τσίπρας, επειδή ο Μημαράκη του απευθύνει κατηβολέ, τον χαρακτηρίζει με διάφορου χαρακτηρισμού. Ο Τσίπρα γενικώ έχει μεγάλο στομάχι και τα αντέχει όλα. Για το θέμα το ότι με είπε με χαρακτηρισμούς α, της σειρά ψευθράκο, αλυτάκο, δεν ξέρω τι είπε, δεν του ζητάω να μου ζητήσει συγγνώμη. Δεν υπάρχει το θέμα για μένα. Ίσως θα έπρεπε να εξηγήσει τον ελληνικό λαό, αν συνεχίζει να τον κοροϊδεύει, όχι. Διότι με κάποιον που τον θεωρεί καταστροφέα, ψευθράκο, πορνιρούλη και πολιτικό α**, όπω είπε, είναι οξύμορο να ζητάει συνεργασία. Είπαμε ο Μημαράκης έτσι τον Τσίπρα, τον έχουμε κάνει το Μημαράκη γιατί συνήθως έτσι μιλάει. Απλά τώρα βγάζει και την αστική του Ευγένια που δεν την είχαμε συνηθίσει, τον βλέπουμε κάθε μέρα σε παράθυρα, σε εκπομπές και χθες το βράδυ, τα έλεγε έτσι πολύ κομψά. Γενικώ έχει απευθύνει πολλούς χαρακτηρισμούς προς τον Τσίπρα να προσέχουν γιατί αυτοί θα κυβερνήσουν μαζί. Μετά την 21η Σεπτεμβρίου. Οπότε όλα αυτά τα μαζεύουμε εμεί εδώ, ξέρετε, για ευνόητου λόγου, για να ξαναγίνουμε γραφικοί και να λέμε τι λέγανε πριν 20 ημέρε και εσείς να λέτε. Μα καλά, ήταν προεκλογική περίοδο και είναι λογικό να λένε τέτοια ψέματα να μα πετάνε στα μούτρα, γιατί έτσι έχουμε μάθει αυτό ο κύκλο που γίνεται συνέχεια. Πάμε στο γνωστό θέμα τώρα, Τσίπρα και, και Σαριανή. Θέλω να σα θυμίσω ότι το πρώτο πράγμα που έκανα αμέσω μετά τον όρκο μου Πρωθυπουργό ήταν να δώσω όρκο. Τιμής στους αγώνες και στους αγωνιστές που θυσιάστηκαν σ' αυτόν τον τόπο. Γιατί με τη στάση των ξεριζωμένων κατοίκων της, συμβόλιζε πάντα κάτι που ήθελαν οι εκάστοτε εξουσίες να σβήσουν με κάθε τρόπο. Την πίστη, την πεποίθηση ότι οι αγώνες δεν πάνε χαμένοι ότι οι χαμένοι αγώνες είναι εκείνοι που δεν δίνονται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνετε και σήμερα σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση στη λαϊκή γειτονιά της Αθήνα. Είναι από την προχθέστηνη συγκέντρωση στην Κεσαριανή, το Σάββατο έγινε και τα η τριγμή που ακούμε είναι από τα κόκαλα των αγωνιστών 200 μέτρα πιο πέρα από την κεντρική πλατεία. Ό,τι θέλω. Δεν είσαι καλύτερα από την παρασκευή. Δεν είμαι, παιδί μου, έχω τα ύβα μου σου λέω. Ο φίλιο έλεγα γιατί περιμένουμε με χαρά και τη σουλή. Τι χαρά, παιδί μου, χάμε και το Μητρόπουλο. Αγιλό είσαι έτσι. Το κουκουέ και ο Μητρό, πάει και ο Μητρό. Χάσαμε το γλέζο να το δέξω. Χάσαμε το λαφζάνι το στρατούλι τη ζωή, τη ραγί, μακρύ, ω πολύ αριστερού του χάσαμε. Ναι, γιατί αυτή παράγει ήταν αριστερή. Κύριε η Ραχίλη που είναι στα ψηφοδέ του Λαφασάνη. Χάσαμε όλου αυτού. Να χάσουμε και το Μητρόπουλο. Δηλαδή θα χάσουμε και του δρομοπασώκου. Τη σώσαμε την Ακρόπολη, έτσι, προ το παρόν. Με έτσι. την έννοια ότι μα ανήκει και είναι ακόμα στη χώρα και τη βλέπουμε. Ότι δεν υπογράφει να πουλήσει την Ακρόπολη. Αυτό ναι, δεν το κάνει. Δηλαδή, άμα έχει ήθο ο πολιτικό. Και συνείδηση. Και συνείδηση. Τέλο πάντων, τώρα μην μου okay. ανοίγει το στόμα για την Ακρόπολη που λέγανε ότι θα έρθει ο Κινέζο και κάνουν απεργίε και θα έρθει ο Κινέζο και θα μπορεί να μπει μέσα. Okay. Έχω μαρτυρία από φίλο μου που πήγε στη φοντά να αντιτρεύει και ήταν κλειστή. Κατάλαβε. Okay. Και όχι από διαδηλώσει, από έργα. Okay. Δηλαδή, εκεί okay. πέρα τι θα κάνει ο τουρίτα. Okay. Θέλει να πάει στη φοντά να αντιτρεύει να την αντακουμπήσει, να κάνει μια ευχή. Δεν τα λένε όμως αυτά, τα κρύβουν, είναι μόνο για την Ακρόπολη. Τέλος πάντων. Αυτοί έχουν έτοιμη τη λίστα. Το θέμα είναι ότι γιατί δεν αλλάζουμε και να και ο Τσίπρα μα παιδιά, αν πραγματικά θέλουμε κάτι να αλλάξει, πρέπει να το αλλάξουμε εμεί. Μην δίνουμε εξουσιοδότηση σε Τσίπρα, σε Λαφαζάνη, σε οποιονδήποτε. Λοιπόν, να κερδάχτηκε ο καθένα στον καθρέφτη του και να κάνει τα κομμάτια του. Από και πέρα το τι θα ψηφίσει στι εκλογέ, ή θα ψηφίσει με το μνημόνιο, ή το δίθε μνημόνιο που ή, μέχρι πριν λίγο το υποστήριζαν οι Λαφαζάνηδε. Αυτό είναι, ή το μνημόνιο, ή το δίθε μνημόνιο. Ε, βέβαια υπάρχει κι αυτό που τέλο πάντων εμεί δεν ψηφίσαμε το μνημόνιο, αλλά στηρίζει την κυβέρνηση, έτσι δεν έλεγε ο Λαφαζάνη. Αυτό λέει. Δηλαδή, δηλαδή είναι ή το ένα ή το άλλο, ναι, ή ναι, την ναι, απάτη ναι, ή ναι. την αυταπάτη. Υπάρχει και η δείσματα κούκουρα, παιδιά. Μην βλέπετε. Δεν θα σα κάνει κακό, δεν θα σα πάρει. Αλλά εκείνο εκεί δεν θέλει να τον ψηφίσω για να με βγάλει από την δύσκολη θέση. Με θέλει μαζί του. Στον κόσμο, στο κίνημα, στο σωματίο, οπουδήποτε. Όχι να δώσω μια ψηλά. Κάτσε μου, και, ρε, παιδε, και εσύ πολύ ακραία μα πήγε. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλε λύσει. Πριν φτάσουμε στο κουκουέ. Και γιατί ναι. τον πέρασε έτσι γρήγορα το λαφαζάνε. Εγώ είναι πολύ φανατικό. Είμαι πολύ φανατικό γιατί πάντα μου άρεσε το νέο. Μάλλον Πάντα μου άρεσε το παλιό που ερχόταν σαν νέο. Δηλαδή αυτό που ήταν ντυμένο νέο το παλιό πάντα μου άρεσε Είναι εγωιτευτικό, πιάνει τον κόσμο <Δελίου> Ναι Καλησπέρα. Καλησπέρα, ωραία ξεκινάμε. Τηλεφωνώ εκ μέρου του Χρήστου Μότσου από τη Φίβα. Ωραία και. Τι κάνει ο Χρήστο? Καλά, καλά. Α, τι με θέλατε? Δεν ξέρω, μου είπε να σα πάρω τηλέφωνο για κάποια. Για δουλειά. Δεν ξέρω, για κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι αυτοματίστρια. Αυτοματίστρια? Ναι. Μ' αρέσει σαν επαγγελματικό προσανατολισμό, δεν είναι άσχημο. Τι αυτοματοποιείτε? Κοιτάξτε να σα πω, εγώ αυτή τη στιγμή από το ΤΕΙ δεν, έχουμε... δεν έχω βγάλει κάτι ειδικότητα, έχουμε κάνει διάφορα. Λέω σε LTE για να το σπουδάσει αυτό. Ορίστε. Σπουδάζετε λέω σε TE το αυτοματήστρια. Ε, ναι. Στο το, το σπούδασα, ναι. Σε Ναι και... Ε. Δεν έχω κάποια, κάποια συγκεκριμένη εξ, εξειδίκευση, α πούμε. Δεν έχουμε εξειδικευτεί κάπου. Δηλαδή, ανάλογα τι ζητάτε εσεί, θα χρειαστεί ένα όλο και. Κοιτάξτε, εμεί ψάχνουμε κυρίω. Πρόκειται για πολιτικό κόμμα, δεν ξέρω αν σα το είπε. Πολιτικό κόμμα. Ναι. Τι ακριβώ δηλαδή είναι αυτό. Πρώην κυβέρνηση είναι. Θέλουμε κάποιου αυτοματιστέ να μετατρέπουν τι αποφάσει του λαού στο αντίθετο. Αυτομάτω όμω. Θέλει αυτοματίστρια εκεί. Δηλαδή, είχαμε στο δημοψήφισμα μία έγινε το όχι, ναι, μετά άλλη. Θέλει ποικιλία. Δεν μπορεί να έχει συνέχεια τον ίδιο. Σε παίρνω χαμπάρι. Α, μάλιστα ναι. μάλιστα. Δηλαδή τώρα ας πούμε, αν βγει πεσμένο ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω με έναν τρόπο αυτοματοποιημένα πάντα να δείξει το ότι είναι μια νίκη. Α μάλιστα κατόρθω. Το είχα να κάνει κινού δημοκράτα το Γενάριο. Α, ότι δεν χάσανε, ναι, ναι. Α, κερδισμένοι βγήκαν, απλά πλάμε πιο χαμηλά ποσοστά. Εκατάλαβα, κατάλαβα. Κάτσε που φρόντι σαν και σαν πηγαίνει στο τρίσο, τη καλκίδα. Ναι, ναι, ναι, είμαστε θυμισμένο εμεί εκεί το τείου. Γι' αυτό, γι' αυτό σα θέλω. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Και πού βρίσκεται να έρθω να σα δώσω. Σηκουνούρου που βρισκόμαστε. Στο κτήριο φόρτι τη Α, θα βρω τον αποστόλεστή. Ναι, με. απ' έξω να βαράει τον ταούλι. Έχω μια λαχτάρα να δω το πρόσωπο αυτού του το ανθρώπου, ρε παιδί μου. Δεν να δει μια λαχτάρα που γοναδώνει την κο***ρά σου. Τέλο πάντων. Έτσι, έτσι. Να σε καλά, ρε παιδά. Πόσο χρόνο είσαι, αγάπη? 29 είμαι. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Πόσα κιλά? 54. 54? Έτσι. Αχ, τι ποπουδάκι ήταν αυτό. Έτσι, είδε, είδε. Λουκούμη, σε πειράζει να το πασπαλίσω με ζάχαρη άχνη. Άμα σε ευχαριστήσει, λέ... Ε, δεν με ευχαριστή. Τρώγεται το λουκούμι, αλλιώ. Εγώ θέλω τον Τσίπρα Πρωθυπουργό παρότι είναι ψευθράκος, πονηρούλης Και ο Μημαράκης θέλει τον Τσίπρα Πρωθυπουργό παρότι είναι ψευθράκος και πονηρούλης το λέει με κάθε ευκαιρία να έχει βγει λίγο μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά έχει να πει και άλλα βράδυ Διότι εγώ για τα υποβρύχια είναι γνωστό ότι έχω εξεταστεί επανάληψη, Ούτε τα παρήγγυλα εγώ, ούτε τα παρέλαβα, ούτε τα πλήρωσα. Συγγνώμη για τη διακοπή, πύριε Πρόεδρε, αλλά καλό είναι να ξεκαθαρίζουν ναι, ναι. τα θέματα. Ναι, ναι. Σε κάποια εφημερίδα διάβασα χθες. Μήπως είναι διαπλεκόμως ο κύριο Τσίπρας με την εφημερίδα. Δεν το ξέρω. Ή με το κανάλι. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι λίγο κόντρα με μένα, ναι. Δεν το γενικώ με την Νέα Δημοκρατία. Το ξέρω. Εγώ διάβα... Όχι, επειδή μιλάει για διαπλοκές. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Ακούστε, Μεϊμαράκη δεν έχει πρόβλημα αριθμού και με. Έχω κάπου. όνομα, είμαι Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Να βγει να μου πει με ποιο κότερο, πιο εφοπλιστή πήγα εγώ να κάνω βόλτε. Με ποιου διαπλέκομαι. Γιατί εγώ γνωρίζω ή μάλλον φαίνεται προεκλογικά ποιοι στηρίζουν ποιον. Άρα λοιπόν, άμα θέλει να ρίξουμε το επίπεδο. Και ιδιαίτερα ο κύριο Καμένος, υπάρχουν για τη γούνα του. Έχουν έρθει αρκετέ δικογραφίε στη Βουλή. Εγώ δεν έκανα χρήση τέτοια και μάλιστα προεκλογικά. Εσεί κάνατε καταβολή για τα υποβρύχια όχι. χρημάτων. Όχι. Εγώ αυτό διάβασα. Κακώ γιατί γράφετε. Κάπου διάβασα για, για 105 εκατομμύρια Ωραία. ευρώ. Ωραία. Αυτό διαβάσατε αυτό που Αυτά... λέω. Όχι, δεν διαβάζω. αλλά ναι. λέω στα χέρια μου τώρα με τι συγκεκριμένε μέρε που ξέρω τι λάσπη πετάει. Έχω κλειστεί και στο κανάλι του και θα πάω. Γιατί νομίζανε ότι δεν θα πάω επειδή με καλέσανε. Δεν κολλώνω εγώ. Πείτε μου συγκεκριμένα. Εγώ έχω όνομα και πόνη μου. Έχω διεύθυνση και όποιο κουστάρει να έρθει να με βρει. Τελεία και πάυλα με τα θέματα ηθική τάξεω. Εγώ δεν παρήγγειλα τα υποβρύχια, δεν παρέλαβα τα υποβρύχια, δεν πλήρωσα τα υποβρύχια. Δεν πληρώσατε τότε. Όχι. Εδώ. Αυτό που πληρώθηκε. Τι είναι αυτό που γράφουμε. Αυτό που πληρώθηκε ναι. είναι από άλλο πρόγραμμα, είναι εξυγχρονισμό άλλων υποβρυχίων. Άλλο πρόγραμμα, άλλη Δεν σχετίζεται λοιπόν με τα υποβρύχια για τα οποία δίνεται λόγο. Και δεν πληρώθηκε από το Υπουργείο Άμυνα. Πληρώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Πληρώθηκε από εμά. Και αυτό ποια είναι η πλάκα. Ότι ο κ. Καμένο ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή και κατέθεσε ότι δεν έχει πληρωθεί από το Υπουργείο Άμυνας. Ο ίδιο ο κ. Καμένο. Τότε πώ καταγγέλει το. Καλά, αυτό σου λέει, δωρε παιδί μου. Αυτό είναι το ένα, ο ένα λόγο που ακούσαμε το λίγο μεγάλο απόσπασμα, το τελείωμα έτσι. Ωραία που το είπε. Το δεύτερο είναι ότι λέγεται Βαγγέλης με η σε έχει διεύθυνση για όποιο θέλει να πάει να τον βρει. Δεν μα είπε τη διεύθυνση γιατί θέλουμε να τον βρούμε. Και το τρίτο και καλύτερο, ότι άμα θέλει οποιοδήποτε να ρίξουμε το επίπεδο, να το ρίξουμε το επίπεδο. Είναι πάντα έτοιμο να ρίξει το επίπεδο. Βέβαια στι βολέ του, πάντα ο Πάνο Καμένο. Ο Πάνο Καμένο είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι Jurassic Park είναι το πάρκο με τους δινοσαύρους. Και το είπε όταν ρωτήθηκε αν θα συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση που το κόμμα του είναι στη Βουλή και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα για τη δημιουργία κυβέρνηση. Είπε εγώ με το Jurassic Park δεν συνεργάζομαι. Θέλω το σχολείο σας. Ο Πάνος είναι καλός για να βγούμε, να φάμε, να πιούμε κάποιο, να πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω και μέχρι εκεί. Με συγχωρείτε τώρα, αυτό είναι απαξιωτικό. Είναι πρόεδρο κόμματος, ήταν υπουργό άμυνα. Μέχρι το εκεί, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχήν, του ζήτησε κανεί να συμμετέχει. <laughs> Τι απαντάει σε κάτι που δεν του ζητήθηκε. Αν του ζητήσουμε. που σημαίνει ότι δεν θα του ζητήσετε, αυτό καταλαβαίνω. Όχι, καταλαβαίνω ότι μάλλον επειδή δεν μπαίνει στην. φαίνεται στη Βουλή. μακάρι να μπει δηλαδή, γιατί ο πάνω θα βοηθήσει, δεν είναι. <laughs> Αλλά δεν βλέπω να μπαίνει. Όταν μπει, θα συνεννοηθούμε θα συζητήσουμε. Η σάτυρα έχει πολλά να κερδίσει από όλους αυτούς όπως καταλαβαίνετε και εδώ είδαμε ε, στοιχεία και δείγματα από τον ε, Ευάγγελο Μέι Μαρά. και Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, ο λαός μας περιμένει, μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Έχουν πολύ φράσο. Ο φίλο του Μπρίνου ταξιδεί με το Λαφαζάνη. Ο Λαφαζάνη τώρα, σαν ανάχωμα που πιάστηκε για να μην πάει ο κόσμο στο κοκκουέκι. Είναι μια λύση, γιατί. Γιατί δεν σηκώθηκε να φύγει όταν είπε ο Βαρουφάκη ότι το 70% του μνημόνιου εμεί το θέλουμε και το βαρμόζουμε. Και, έ, γιατί σου λέει ο Βαρουφάκη <σποσ meetings> είναι φαφαρόνο <σποστηρίζεται> <και>, εκεί πέρα, να λέει ποιο δίνει σημασία στο Μημαράκιλο, στο Βαρουφάκι. Και στην 20η Βαρουφάκη που ζητήσανε την παράταση του μνημονιου, τι ήταν αυτό, δεν ήταν μνημόνιο. Δεν ήταν μνημόνιο. Εκεί ήταν για να γίνει διαπραγμάτηση. Και νομίζω ο Λαφαζάνης άντεξε Σφιγγότανε, σφιγγότανε, γι' αυτό είναι κόκκινος Σαν ο Δηλαδή πια δεν λέμε από που κλάνε τον μπαρμπούνι Από που κλάνε ο Λαφαζάνης, από πουθενά <ΣΣΣ> Γι' αυτό είναι κόκκινος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 Χήμα, μα είπε και ο μπαμπά του παπά να μα πει πω ο Τσίπρα είναι το γελαστό παιδί. Ενώ δεν είναι το γελαστό παιδί, είναι χαζοχαρούμενο. Μήπω είστε λίγο προδομένοι και από τον Τσίπρα, για αυτό τα λέτε αυτά. Τι λέτε. Γιατί πριν λίγο καιρό τον αγαπούσαμε όλοι. Τώρα τι συνέβη ξαφνικά. Μπρε, σε μάμα <ς δημιουργήσεις> <Ε>, Γιατί <ς δημιουργήσεις> να πω ακούγονται δημοσίω. Εγώ θα πω Γιατί να έχει το προνόμιο μόνο Χωρί γραβάτα και αξιοπρέπεια εγώ τον μπαμπά μου ούτε τον γνώρισε ούτε τον γνώρισα και δεν τον προδίδω τον εκτελέσανε Ναι. Εγώ βρε Καραγκιόζη, μπορεί να ζώσει αυτά τα Σε 7 μήνε καθαρίσαν με τον αλλάξει. Μαρέσει με τον κράτο για να την παρασκευή. Αλλά και εσύ πολύ γρήγορα τον πρόδροση τον λέξη. Τώρα θα μου πεισω λέξει πρόδωσε ακόμη πιο γρήγορα εσένα. Αλλά πώ πρόδει τον αλλάξει μέσα σε ένα 7 μήνε και πήγε στουλαφαίου και τώρα το λεω πολιτάρη, δηλαδή να το κοιτάξουμε αυτό. Είσαι πιο σταθερό και από το Βασίλισμα. Που έχει γυρίσει όλα τα κόμματα και κατέξε μια δημοκρατία. Έκανε στην κυβέρνηση ο κουτσού και αποχωρούσε τώρα δεν θα ήταν μάγκα. Αλλά τέτοιε κότε είσατε. Στην εξέδρα αυτό γουστάσουμε. Μάγκα δηλαδή <χει> προκύπτει αυτό που ψηφίζει ότι στηρίζει την κυβέρνηση, που ψηφίζει τα μνημόνια, αλλά δεν ψηφίζει τα μνημόνια. Αυτό είναι μάγκα. Ο άλλο που είχε τα κάκαλα και μπήκε στην κυβέρνηση, τη στήριζε, έκανε, εφήρμοζε μνημόνια, διαπραγματεύσει, αλλά δεν τα ψήφισε τα μνημόνια. <χει> αυτό είναι ο μάγκα. Ο Καλαφαζάνη έξι μήνε κυβέρνησε. Ό,τι σκάτα κυβέρνηση. να είναι ξέρει πέντε πράγματα. Αυτά <χει> τα πέντε πράγματα που ξέρει ο Λαφαζάνη, καλό θα ήταν να τα αξιοποιήσει, δεν λέω. <χει> αλλά φοβάμαι <χει> ότι αυτά τα πέντε πράγματα που έμαθε, δεν εκφράζουν και πολύ το λαϊκό αίσθημα. <Δεν> το να στηρίζεις <Δεν> και να ψηφίζεις νεοεισυρχόμενες δοτές κυβερνήσεις ε, δεν το λες και πολιτική πρίκα ή παρακαταθήκη. Να σου πω κάτι, τόσα μπάνια δεν κάνουν όλοι δάσκαλο, το ξέρει έι. Εγώ δεν ξέρω <ξέρουν> να <σομίως> κολυμάν, εγώ γνωστό ότι οι δάσκαλοι δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Πάνε πριν εκεί πέρα σαν τα κουτόπια. Εσύ και οι δημόσοι πάλι εποχή Αντρέα το κάνετε μόνο αυτό. Τίποτα άλλο καράσαι άλλο. Πώ <σομίως> πάνια έκανε, δε. 37 τα μέτρησα. Να σου πω γι'νη 37 στα 37. Σε τσου. Παιδί μου ο κόλο μου είναι πιο μαύρο από την πλάτη μου. Να σου πω κάτι τι θα ψηθεί αυτή τη φορά. Την προηγούμενη ψήφισε, για να σε βοηθήσω. Θα με βρει σε Γιατί να σε βρίσκω, καλέ. Θα με βρει σε άκου συλλογικά. Δεν σε βρίζω, Καμένο ψηφίσα, ορίστε Καμένο και τώρα Είσαι τρελός, ρε Παιδί, ο κάνει ωραία σποτάκια Έχεις ένα λόγο Είμα... να ψηφίσεις καμένο, τα σποτάκια Α, Άλλος ο... λόγος δεν υπάρχει Εντάξει, καμένο, καμένο Καμένο, καμένο, γιατί όχι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 Λάδω με η Μαράκη. Λάδω με Μαράκη. Εγώ θέλω τον Τζίπρα Πρωθυπουργό. Τι λες τώρα. Παρότι είναι ψευτρά, πονηρούλης. Και ο Θεοδωράκης είναι λαϊκιστής. Πάρ' όλο ότι λέγεται από ορισμένους Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 Εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 Και σίγουρα είμαι φοβάς Αλλά μάλλον δεν θα ξεμπερδέψετε τόσο εύκολα από μένα. Τι λες Γεια σα. Πού πάμε, νομισματοκοπείο, κύριε. Α μην γελιόμαστε. Και εγώ το έχω πει καθαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα δυστυχώ δεν κατάφερε να γίνει νέο κόμμα. Υπήρχε ένα κόμμα μέσα στο πλούσιο χρυσό